Κεφάλαιον ΣΥΓΜΑΤΑΦ, σελίδα 842, στήχη 1-2, οι δούλοι και οι κυρίοι 1. Όσοι είναι δούλοι κάτω από την πιεστική δουλειά απίστων κυρίων, ας θεωρούν τους δεσπότας των αξίους κάθε τιμής, για να μην δίδουν με τη δυστροπίαν των αφορμήν να συκοφαντείτε και περιβρίζετε το όνομα του Θεού και η διδασκαλία του Ευαγγελίου. 2. Εκείνοι δε που έχουν δεσπότας πιστούς χριστιανούς, ας μην τους καταφρονούν, λαμβάνοντες θάρρος από το ότι είναι εν Χριστώ αδελφοί. Αλλά α δουλεύουν περισσότερον, διότι αυτοί που απολαμβάνουν την καλή δουλεία της προθήμου υπηρεσίας των, είναι και αυτοί πιστοί και αγαπητοί.